όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Καθώς πρωτοήρθα στην Αθήνα, δύο-τρία χρόνια ύστερα από το θάνατό του, ρομαντικό ονειροπλέχτης, με την άδεια μου τότε σκέψη, την παραφουσκωμένη μονάχα με το θολό τον αέρα της παπαρηγοπουλικής απελπισίας, νόμιζα χρέος μου συχνά πυκνά να πηγαίνω στον τάφο του ποιητή και απάνω του να στέκω ρεμβαστής ολόκληρη ώρα, σαν να θρυνούσα το μάταιο του κόσμου και να συντρόφευα τον ύπνο τον αξύπνητο μιας αγάπης μου, αγάπης που μου ήταν μαζί τόσο σημά και τόσο μακριά μου, απίστευτα στα πόδια μου κοιμισμένη, όμως αθόρητη παντοτίνα ο τάφος ήταν απλός και συμπαθητικός. Φραγμένος με σιδερένια κάγκελα, φυτεμένος με ιτιές και με κυπαρίσια, με ένα μαύρο σταυρό και με το όνομα Δημήτριος Παπαριγόπουλο απάνω του ασπροχάραχτο. Μια πρασινάδα το χάιδευε, νεράκια του μουρμούριζαν, πουλιά του κελαίδουσαν. Ήταν άξιο του ποιητή. Στο μεταξύ λησμονήθηκε ο Παπαρηγόπουλος. Κάτι πιο πολύ στάθηκε παράμερα για να περάσουν άλλοι. Στο τέλος μπήκε στο ράφι. Τέτοιο ο των ανθρώπινων. Ύστερα από χρόνια ξαναπέρασα κάποτε από το μνήμα του. Είχε χαθεί το περιβολάκι. Κάποιος υποχρεωτικός, όμως στο σκληρονόμος του σπιτιού του, σοφίστηκε να εξοφλήσει το χρέος του μια για πάντα προς το μνήμα και τον ποιητή, χτίζοντα του πέτρινο τάφο με πέτρινο σταυρό, σε σχέδιο από τα κοινότερα και τα πιο ασήμαντα και το χειρότερο, στην επιτάφια πλάκα, σκαλισμένο, ανάλατο, αδιάβαστο επίγραμμα, σε γλώσσα και σε στίχο αρχαία, βγαλμένο στερεότυπο από το συρτάρι πιο ξέρει την δασκάλου». Επίγραμμα τέτοιο για τον ποιητή, που έφτανε στα τυφλά μέσα στους στίχους του, να του βρει το ταιριαστότερο επιτύμβιο που θα μπορούσε να σκαλιστεί στο μνήμα μια ζωή σαν τη δική του. Αν μπορούσε να δώσει τώρα στο νεκρό, το πρόχειρό μου του το σημείωμα κάτι σαν από το πρώτο μνήμα του, το περιβολήσιο. Έτσι τελείωνε το 1913 ο Παλαμάς το εξαιρετικό κείμενο που έχει γράψει για τον Δημήτριο Παπαρηγόπουλο. Και αυτό το τέλος δεν το διάβασα απλώς για να ξεκινήσουμε με μια συναισθηματική νότα αλλά επειδή θεωρώ τον Παλαμά κριτικό υποδέστερο μόνον του Άγρα ενώ φτανοντας μέχρι σήμερα και επειδή νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς όλη την κριτική θα διαπιστώσει ότι η τελευταία συναισθηματική νότα απλώς αποκαλύπτει τον ηθικό πυρήνα της και ίσως τον ηθικό πυρήνα κάθε κριτικής όταν πρόκειται για ποιήση. Γιατί όπως τα λέγαμε στην κλασική γλώσσα της ψυχανάλυσης ή έστω την μετακλασική όπως θα λέγει η Ντολτόφεριπίν ο βασικός τρόπος να ενηλικιωθείς είναι να πενθεί σωστά τις διαδοχικές ηλικίες που ξεπερνάς. Και όπως τα λέγαμε όλοι ο βασικός που ξεπερνά. και οπως τα λεγαμε ολοι ο βασικος τροπος να αναστηθεί κάτι ή να μην βρικολακιάσει. Να πενθηθεί, να κατανοηθεί και πιθανόν τότε να ξανάρθει όπως ο σκελιανός φανταζόταν να υπάρχει η ποιήση. Σαν ζωντανό, κατορθωμένο σώμα. Γι' αυτό και η συναισθηματική έκβαση του Παλαμά δεν διαταράσει την σύνολη έλογη σύλληψη της κριτικής του. Στην ουσία την ίδια διαδικασία που μόλις περιέγραψα ανακοινώνει ως πολιτική βούληση, ας πούμε, του κριτικού του εγχειρήματο, ο Παλαμάς, ξεκινώντας αυτή την κριτική. Ακούστε. Μόνο για ένα μέσα στους νεανικούς μου, τους θαυμασμούς, μόνο για ένα μπορώ να πω πως αντέχει ακόμα, και όταν παίρνω να τον ζυγιάσω με κάποια ζυγαριά καλεσθητική. Είναι ο Δημήτριος Παπαριγόπουλος. Τα ταχυδακτυλουργικά τα κατορθώματα, τα συνοπτικά και τα δογματικά των κριτικών, των κατίδων οι φετφάδε, μάλιστα για τα έργα της φιλολογίας μας, τη ακοίταχτη ακόμα, και βιαστικά και μισά δεν με ενθουσιάζουν και πολύ. Ο κριτικό, των καθιερωμένων ξαναξεταστή και ταξιθέτη, των ξεσκεπαστή, είναι πρώτα απ' όλα ιστοριογράφος. Πολλά πράγματα και γιατί μονάχα υπάρχουν και ενεργούν, υπάρξανε και ενεργήσανε και ξεχωρίσανε και επηρεάσανε, κάτι θα είναι. Πρέπει πρώτα να τα κοιτάξουμε, να τα προσέξουμε, να τα ψάξουμε, να τα καταλάβουμε και ύστερα να μιλήσουμε για Κίνα σύμφωνα με το κέφι μα. Αλλιώτικα δεν γίνεται τίποτα. Τώρα, στο κυρίο σώμα της κριτική, ο Παλαμάς συνοψίζει με υποδειγματική οξυδέρκεια τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Παπαρηγόπουλου και έτσι θα κόψω και θα ράψω, διαβάζοντας κομμάτια απ' την κριτική, ώστε να οδηγηθούμε σε μια ανέκβαση όχι τη συναισθηματική πια του Παλαμά, αλλά προϋποθέτοντάς την σε μια άλλη, την οποία ο Παλαμάς τότε, το 1913, δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει, δεν ανήκε καν τότε στο κριτικό ρεπερτόριο. η καθαρεύουσα του Είναι κάτι πολύ δημοσιογραφικό και πολύ απεριποίητο. Θεματογράφημα μαθητή που δεν τα βγάζει πέρα, ούτε που πολυφροντίζει να τα βγάλει πέρα. Αλλά τις περισσότερες φορές, τη φτώχεια της μορφής, την αποσκεπάζει, χιτεί απάνω της η έντονη μορφή της ιδέας. Και τότε η Παπαριγόπουλικη ποιήση Μοιάζει με κάποια πρόσωπα σαν βλογιοκομένα και κακόφτιαστα, που είναι τόσο εκφραστικά τα μάτια τους και τα μιλήματά τους τόσο σημαντικά, ώστε προβάλλουν όμορφα μπροστά σας κάθε φορά που σας αντικρίζουν και που σας κουβεντιάζουν. Ο Παπαρηγόπουλος είναι ποιητής με χαρακτήρα, πέρα ως πέρα. Και μήπως ο χαρακτήρας δεν είναι ένα από τα πρόσωπα που δίνεται η θεία ομορφιά. Φιλόσοφος ποιητής. Είτε πλαταίνει και φέρνει τα δικά του βάσανα ίσα με τα σύνορα του κοσμικού, είτε φορτώνεται στους ώμου του τα κοσμικά βάσανα, μυρολογώντα τα σαν να ήταν δικά του. Τα τραγούδια του, σφραγισμένα από την ίδια μαυροκόκκινη σφραγίδα του πεσιμισμού, που δίνει στο ασύμετρα γραμμένο και σκόρπιο, εδώ και εκεί έργο του, ενότητα και εκφραστική συμμετρία. Και έτσι το έργο του ξεχωρίζει από τα άλλα του καιρού του, παιδιά μιας σκέψης η ειλικρίνεια και η αλήθεια, το ζωηρό, απροσπίητο, σοβαρό και σαν από κάποιο ηθικό βάθος κινημένο αίσθημα, τούτο μόνο και γυμνό από τις τέχνες την ατήμητη χάρη, από την πλαστική νεντέλεια εκείνη που εξασφαλίζει την αθανασία των μεγαλόπνων έργων, φτάνει για να την κάνει συμπαθητική την πίεση του Παπαρηγόπουλου. Ποίηση που άνθησε και εξάνθησε τόσο γοργά. Μήτε δέκα χρόνια σωστά να κλείσει. Ποίηση ανθρώπου που ξαφνικά πέθανε, 30 χρόνων μόλις. Φτάνει για να αγαπηθεί και μόλις τις σημαντικές της ατέλειες και από ένα ποιητή σολομολάτρη, όπως εγώ. Του λείπει ένας βαθμός γαλήνης και μέσα στην ποσότητα του παραδαρμού. Στοίχοι γυμνοί, άπλαστοι, που κρατάνε τα σημάδια των πρώτων υλικών μέσα από τα οποία επάρθηκαν. Και έχουν ακόμα επάνω τους τη λάσπη την πεζολογική. Μα και έτσι, δεν ξέρω γιατί, στίχοι που χωρίς να το θέλεις, ξεχνάς τα μέτρα σου και τα σταθμά σου μπροστά τους και τους ακούς σαν να έρχονται να σου πούνε κάτι που πραγματικά στάθηκε, κάτι που είναι άξιο να το προσέξεις. Την εποχή εκείνη, 1870 με 1873, γύρω στον παπαριγόπουλο, καθώς πάντα συμβαίνει, νεαρότεροι στιχοπλόκοι, αρμάθιαζαν στίχους με όλη την καλή διάθεση να μιμηθούν την παπαρηγόπουλική τέχνη όμως απρίκιστη από κάτι σαν το χάρισμα που είχε ο ποιητής και που έκανε και τα ψεγάδια του υποφερτά. Οι νέοι ποιητές μα και οι μιμητές του παπαριγόπουλου έγραφαν άσχημους και άτυχους στίχους όχι γιατί έκλεγαν αλλά γιατί δεν είχαν τη δύναμη και τη χάρη να βρουν την ποίηση και να συγκινήσουν με το κλάμα τους. ο χαρακτηριστικός σπεσινισμός του ποιητή εκδηλώνεται εντονότερα, παθητικότερα στην αντίληψη του έρωτα, στην ιδέα της γυναίκας. Κάθε φορά που προσφωνεί ο ποιητής στον έρωτα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ζωγραφίζει μέσα σε ζωφερό βάθος ένα ρομαντικό φάντασμα που μόλις ξεχωρίζει μέσα από το βάθος της εικόνας και που χάνεται μέσα σε αυτό. Κάτι σαν τον άγγελο του πόνου, το χαρασμένο από τον γκίζη. Θα λέγαμε, αν ο να δώσει στο σχέδιό του την απαλή ελληνικότατη χάρη, μαζί αρρωστημένη και δυνατή, της γραμμής του ζωγράφου. Ο έρος τέκνον του ουρανού και της μελαγχολίας. Ο σφινξ προτείνουσα διπλούν γρυφόδες προσωπείων. Το άπειρον και το μηδέν. Το μνήμα και τον βίον. Φεδρέ της λύθης αδελφέ και της απλυπησίας. Ο ρομαντικό μισογυνισμός του παπαριγόπουλου μπορεί να συγκριθεί με το μισογυνισμό του Ευρυπίδη, προδρόμου μιας ρομαντικής τέχνης ανάμεσα στους κλασικούς. Υγινή, αλακαρδία, ή τα στήθη δεν πάλι. Κατοικεί η προδοσία, υποδέρμα απαλών, εις το ώμα των δηλών, κατοικεί θανάτου ζάλε. Σπάνια είναι στον Παπαρηγόπουλο τα δείγματα μιας στοργής και τρυφεράδας μπροστά στη γυναίκα και ακόμη σπανιότερος ο γυναικολάτρης ενθουσιασμός. Το απόρριτον το ποίημα της αγνής, ιδανικής και βουβής αντών τάφο αγάπης είναι κάτι εξαιρετικό. Την είδα μόλις και έκτοτε σε εκείνη. Είναι πολύ το αίσθημα. Κανεί δεν θα το μάθει. Εις της ψυχής μου κρύπτεται περί λοιπόν, τα βάθη, Την υπερτάτην εν σιωπηλή σιωπηλήν γαλήνην. Στο ποίημα «Ο πρώτος έρος», η ανάμνησης της πρώτης αγάπης, μας υποβάλλεται μέσα σε θρησκευτική συγκίνηση. Της είδε τι απέγινενε εκείνη, η της πρώτη προσήγγισε τα χείλη της εις τα θερμά μου χείλη. Εκείνη η της της ψυχής εσκέδασε τα σκότη. «Το άνθος της νεότητος, είπε δική μου φίλη, «και αφιερώνεται στη δύναμη της μνήμης τετράστιχο από τα ωραιότερα που γέννησε ο φιλοσοφικός λυρισμό. «Ο μνήμη, πόσους ανευσού θα είχομεν θανάτους, μυστηριώδης γέφυρα εις ετών το χάσμα, συνδέεις με το αέαρ μας τους χρόνους τους ασχάτους και αντυχείς επί μακρών σηγήσαν αλλά ο τόνος που κυριαρχεί πέρα και πέρα στην ποιησή τούτη, η αντιστροφή που ξαναγυρίζει σε κάθε της είναι από παράπονο, από μίσος, από ηρωνία, από καταφρόνηση, από διαμαρτύριση. Είναι το ανάθεμα εναντίον της γυναικός που σαρκώνει και που συμβολίζει κάτω από την γοητευτική της στοριά, την απάτη και το ψέμα. Μέσα στα κομμάτια αυτά, σκόρπια στα βιβλία του Παπαρηγοπούλου, και δυσκολοέβρετα στα περιοδικά και στα ημερολόγια του καιρού εκείνου, ξανοίγεται η γυναίκα, η πικρότερον υπερθάνατον του βιβλικού πεσιμιστή. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης